Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας Καλημέρα σας Ο προθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Θα πάρει τώρα μια προκαταβολή από το μισθό Ο Πρωθυπουργό μας Ο μισθός θα είναι 5.000 το μήνα Ο Κυριάκος Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάσει τις 7.000 και τις 8.000 Ο Κυριάκος μας Τυχαίο! Δεν νομίζω Ο Κυριάκος μας Ο Σωτήρας μας Ο μας και εμείς είμαστε με τους λίγους, με το κεφάλαιο, με την ελίτ. Ο πρωθυπουδός μας. Ή τους τελειώνουμε ή μα τελειώνουν. Ο μα. Τι ωραία που το λέει, είναι η ηθοποιός στο γνωστό σποδάκι του ΣΥΡΙΖΑ που μας απασχόλησε πολύ μεταξύ άλλων θεμάτων το Σαββάτο Κύριακο. Τα άλλα θέματα είναι τα... Και όλα αυτά που σιγά σιγά αποκαλύπτονται. Ε, η Ιθοποιό εδώ το λέει τόσο ωραία όταν πέφτουν τα 50 ευρώ. Έχει γίνει θέμα το σποτάκι, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Εμεί δανειζόμαστε όμω τον ενθουσιασμό τη κοπέλα αυτή, τη καλή Ιθοποιού, και το νομίζω μα εκφράζει όλου αυτό ο ενθουσιασμό, χωρί να παίρνουμε κατά ανάγκη τα 50 ευρώ που πέφτουν από πάνω. Αλλά αν δεχόμαστε και μένουμε σε αυτόν τον ενθουσιασμό, θα μπορούσε να το είχαν κάνει κάπω έτσι η το σποτάκι, θα είχε λιγότερε. Αντιδράσεις, να είναι ο Παπα Μιχάλη από τη γνωστή ταινία και αντί να είναι η Αλίκη που παραγγέλνει στον Κύριο Στέφανο, να είναι αυτή η κοπέλα, δημοσιογράφος ή δεν ξέρω εγώ τι, και να ε, παίρνει τι αυξήσει όταν λέει πολύ καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτονόητα λόγια δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν διάλεξαν αυτή την οδό, διάλεξαν την άλλη και αυτό έχουμε και τα θέματα που έχουμε. Ο Πρωθυπουργό μα λοιπόν λέει εδώ αλήθειε. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά είναι πρωτίστω ζήτημα νοοτροπίας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι, σύντομα, το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά... Okay, yeah, Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά... Είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας Ο Κυριάκος μας Πες το Μαρία από την αρχή χωρίς παρεμβάσεις λέγε Ο Σωτήρας μας Ο Πρωθυπουργός μας Το Σωτήρας το έχουμε λανσάρει και εμείς Αν ακούτε εδώ η τακτική Ακροατές Τους τίτλους των ειδήσεων με τον Παλούρδο Όποτα αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη Λέει ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας όλων ημών Μα το κλέψανε, δεν έχει σημασία, του το δίνουμε γιατί το αξίζει ο Κυριάκο. Και το αξίζει και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να το κλέψουν. Οπότε είμαστε όλοι win-win, όπω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει. Ο Άδωνη Γεωργιάδη είναι υπουργό, όπω όλοι ξέρουμε, αυτή τη κυβέρνηση. Με ποιον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά μέχρι προχθέ. Μίλησε σε μια επένδυση, γιατί έχουν ξεκινήσει μπουλντόζε σε πολλέ επενδύσει, αν έχετε δει. Εκεί λοιπόν κάπω μπερδευτήκαμε με το ποιο ακριβώ ε, διοικεί και κυβερνά τον τόπο. Ε, πήγαμε και ξαναγηθήκαμε Στη μεγάλη επένδυση του Κώστα Ναυαρίνο <συσίλω> Προσέξτε Είναι ένα έργο που ξεκίνησε επί αμάρα, Το προχώρησε η κυβέρνηση Τσίπρα Και θέλω να κάνω ειδική δημόσια αναφορά Στον κύριο Χαρίτσι Ο οποίος έβαλε πλάτη για να προχωρήσει αυτή η επένδυση Και ολοκληρώνεται τώρα Επί κυβενής Μετσοτάκη Άδωνη Γεωριάδη Και ολοκληρώνεται τώρα Επί άδωνη Γεωργιάδη και σανλά τώρα επικυβενίσ με ωτά και άβων Ό αδωννής ο τύρας μα, Ο προθτικούρ μα. Ε, μην το απορρίπτετε. Κάντε το λίγο ιδέα. Δεν αργεί ημέρα που θα είναι και ο Άδωνη, όπω και ο Κυριάκο, ο Σωτήρας μα, ο Πρωθυπουργό μα, ο Κυριάκο μα, ο Άδωνή μα. Δεν είχαμε την κανονική φωνή τη Ιθοποιού του ΣΥΡΙΖΑ, βάλαμε την κλασική φωνή τη πολιτική προστασία για να φτιάξουμε το νέο σποτάκι με τον νέο Πρωθυπουργό. Γιατί έχουμε κυβέρνηση όπω ακούσατε, Κυριάκο Μητσοτάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είπε με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα έβαλ όλα μαζί. Κάτι άλλο ήθελε να πει, μάλλον. Αυτό ήθελε να πει, αυτό σκεφτόταν μέσα του, του βγήκε ενώ δεν θα έπρεπε γιατί υπάρχει μια τάξη πάντα σε αυτά τα θέματα. Ο νέος λοιπόν ή παράλληλος Πρωθυπουργός Άδωνη Γιοργιάδης έχει να τοποθετηθεί και για τα εθνικά θέματα. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας κυρία Σοπούλου γίνεται με πόλεμο. Έτσι γίνεται στην ιστορία των ανθρώπων. <Το> όταν κάπως μπαίνει στη χώρα σου, πόλεμά σου. <Το> Η υπεράσπιση της Εθνικής Κυριαρχίας, κυρία Σοπούλου, γίνεται με πόλεμο. Που <Το> με την <Το> Η λίστα πρέπει να δοθεί και θα δοθεί όταν θα υπάρχει. Η λίστα πρέπει να δοθεί και θα δοθεί όταν θα υπάρχει Πριν ή μετά το πόλεμο όμω έχει μια αξία Μίλησε για το πόλεμο, δεν ήταν μοντάζ, Το είπε έτσι ακριβώς ότι με πόλεμο θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα Κάπως έτσι θα λέγει ο Βελόπουλος Ένας κλέβει τον άλλον, δεν έχει καμία πολύτο σημασία έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κλέψει, Αλλά μίλησε και για τη λίστα, την περίφημη λίστα του Πέτσα, η οποία δεν δίνεται. Ενώ έχουν περάσει μήνες από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό με τα, με τα μένουμε σπίτι, τα πολύ να πλένουμε τα χεράκια και όλα τα υπόλοιπα, να φτιάχνουμε μάσκες, μασκούλες. Ε, δεν έχει δοθεί αυτή η λίστα, περνάνε ημέρες, φωνάζουν όλοι να δοθεί η λίστα, δεν δίνεται με τίποτα. Η λίστα. Στη λίστα και στο σποτάκι θα έρθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε μία στάση λίγο πριν, με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίο την Παρασκευή ακούσαμε νεχητικό, που έλεγε τελευταία φορά τοποθετείται για αυτό το θέμα, με τα σπίτια τη ΜΚΟ, και όλο αυτό το, το, την ωραία πατέντα που έκανε για να νοικιάζει τα σπίτια που είχε τα αρκετά, που αγόρασε κι άλλα, στου πρόσφυγε, για να πληρώνεται από την ΜΚΟ. Για όλο αυτό μα έλεγε την Παρασκευή, δεν θα ξαναμιλήσει. Τελικά βγήκε χτε το πρωί στον Αντένα και μίλησε για αυτό το, Θέμα και εκεί μάθαμε και άλλε λεπτομέρειε. Και όσο μιλάει ο Παπαδημούλης για αυτό το θέμα, το κάνει όλο και καλύτερο. Έχω δώσει εντολή στου δικηγόρου μου αυτέ τι υποθέσει να τι πάνε στη δικαιοσύνη μέχρι τέλου και να πράξουν Μαι. τα νόμιμα. Και να διαθέσετε και, αυτά... και τα... την αποζημίωση κάπου, μου είπαν. Φυσικά, όχι απλώ θα τη διαθέσω, αλλά εδώ και χρόνια δίνω για δράσει κοινωνική αλληλεγγύη πολύ περισσότερα από ότι τα καθαρά έσοδα από τα περίφημα ενίκεια σε ΜΚΟ. Μπράβο. Ο Παπαδημούλης Ο Φιλάνθρωπος Ο Φιλεύσπλαχνος Ο Ευρωβουλευτής μας Είπατε θα διαθέσετε τα έσοδα τα ενίκια σε ΜΚΟ. Καλά κατάλαβα. Είπα ότι εδώ και χρόνια γιατί δεν ήταν γνωστό, γιατί μέχρι τώρα καταλαβαίναμε ότι τα παίρνατε ως έσοδα. Γιατί έπρεπε να γίνει ο ντόρο για να δοθούν στη μικρή όπηση. Κύριε Στάθη, άλλο σα είπα. Είπα ότι αναγκάστηκα μετά από αυτή τον οριμαγδό τη οικοφαντίας να πω κάτι που ήδη κάνω, εδώ και χρόνια, αλλά το κάνω όπως πρέπει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μπράβο! Και το 18 και το 19, πολύ πριν ξεσπάσει όλη αυτή η φασαρία, εγώ δίνω για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης πολύ περισσότερα από τα καθαρά έσοδα. Μπράβο! Δηλαδή έτσι όπως το λέει, ε, νοικιάζει τα σπίτια σε μικιό για να μένουν μέσα οι πρόσφυγες, παίρνει τα λεφτά από τις ΜΚΟ, αλλά τα ξαναδίνει μετά στις ΜΚΟ γιατί θέλει να ενισχύσει τον κοινωνικό τους ρόλο οι οποίες μικιό τα ξαναδίνουν μετά στον Παπαδημούλη για να νοικιάσουν τα σπίτια αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως το λέει το είπε το μισό ρεπόρτερ ο δημοσιογράφος δεν ήθελε να το πει αλλά τελικά το είπε όμως ότι έχει και μια κοινωνική δραστηριότητα και όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται φεύγουν σχεδόν όλα για να πάνε πάλι στις Μήκυο, να τελειώσουμε και με το θέμα του κύριου Παπαδημούλη. Να έρθουμε στο πρώτο θέμα, έτσι όπω το ξεκινήσαμε εμεί. Οι δημοσιογράφοι, το σποτάκι. Έρχεται ο παράλληλο πρωθυπουργό, Άδωνη Γεωργιάδη. Και μελλοντικό ελπίζουμε. Επαφιέμεθα στην αντίληψη και στο αλάνθα, στο κριτήριο του ελληνικού λαού ή του Έλληνα λαού, που λέει και ο Γιώργο Παπαδρέω. Να τον δούμε και αυτόν πρωθυπουργό. Ο παράλληλο πρωθυπουργό, λοιπόν, μιλάει για του δημοσιογράφου. Κύριε Γεωργιάδη, έλατε. να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Ότι οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι χωρίς άποψη και χωρίς κρίση και χωρίς <στασφέρει> προσωπικότητα. Και το μόνο που κάνουν είναι να μεταφέρουν ως παπαγαλά και αυτό που θα τους πει όποιος ο εργοδότη τους. <στά> <στά> ότι είναι όλοι ξεθλισμένοι. <στά> <στά> ότι είναι όλοι ξεθλισμένοι. <στά> <στά> <στά> ότι είναι όλοι <στά> <στά> <στά> Εδώ έχουμε άποψη. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη, για όλου εμά εδώ, του δημοσιογράφου, συναδέλφου και λοιπού συγγενεί, βγήκε το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσω μετά άρχισαν όλο το Σαββατοκύριακο να βγαίνουν βουλευτέ, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ να λένε δεν είναι ακριβώ έτσι και μόνο από αυτό έχει αποτύχει όλο αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Ένα σπότ διαφημιστικό, ένα μήνυμα που απευθύνεται στην κοινωνία δεν θέλει διευκρινήσει και πολύ περισσότερο δεν θέλει διορθώσει. Όταν βγαίνουν στελέχη. και λένε δεν εννοούσαμε αυτό, συνέβη αυτό. Και ήταν άτυχο και, και, και, κάτι δεν έχει πάει καλά. Γιατί από τη θέση του επιτιθέμενου, γι' αυτό έβγαλε το σποτάκι, γίνεσαι αμυνόμενο και δίνει τρελή βάντα σε αυτόν που υποτίθεται θα έκανε την επίθεση. Πρώτη που τοποθετήθηκε ήταν η κυρία Βασίλη. Το είδατε, ξετυλίχθηκε μπροστά σα όλη η διαχείριση και το πόσο και πόσο η κυβέρνηση και ο κύριο Πέτσα δεν απαντούν. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα σατυρικό σποτ έχει μία ατυχή, ατυχή, ας το πούμε, παρουσίαση. Ε, αυτό δεν ακυρώνει το θέμα. Εγώ το λέω καθαρά, αντίπαλος μας δεν είναι κανένας δημοσιογράφος. Διευκρινήσεις, διευκρινήσεις, απολογίες. Μετά την κυρία Γεροβασίλη το βήξιμό της και το ατυχές σατιρικό ένα κόμμα αντιπολίτευσης με το σατιρικό της ποτάκι, ο βουλευτής Πρεβέζης ο δεν λέει, το spot. δεν λέει το καμία, spot. Καμία, κύριε Παπαδάκη. Δεν λέει το spot ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που τα παίρνουν. Καμία, κύριε Παπαδάκη, αναφορά δεν γίνεται στο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι τσουβαλιάζονται και τα παίρνουν. Δεν το καμία, λέει. Όμως. Γίνεται τσουβάλιασμα. Εδώ αισθάνθηκε την ανάγκη ο βουλευτής να πει: Όχι, δεν γίνεται. Για το ίδιο θέμα, απολογήθηκε και ο μπάλαφα. Ουδέμια σχέση. σχέση έχει το spot, με την τεράστια πλειοψηφία των δημοσιογράφων, οι οποίοι παίρναν το τους, παίρνουν το μισθό του, παίρνουν το μισθό του. Μικρό, μεγάλο δεν έχει καμία σημασία. Μικρό, μεγάλο δεν είναι. έχει μια σημασία, είναι μικρό ή μεγάλο, λεπτομέρεια τώρα. Και ο Πάνος Κουρλέτης ε, τελευταίο, μιλάει για το σποτ. Πάντοτε λοιπόν, πάντοτε ένα σποτ έχει έναν δικτικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβατε. Ήταν λάθος, εδώ υπάρχει υπάρχει, Δεν κατάλαβα ότι... Ήταν λάθο τελικά. Καθόλου, καθόλου διότι πιέζει αλλιώς. μια κυβέρνηση. Δεν νομίζω την πιέζει την κυβέρνηση, η καλύτερη τη της κυβέρνηση γιατί από προσανατολήστηκε όλο αυτό το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι δεν αγαπησαμε, βλέποντα το σποτάκι αυτό σκεφτόμουν, ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι δεν αγαπήσαμε. Και είναι πολύ αυτή. Ποιο είναι το θέμα που μα απασχολεί τι τελευταίε μέρε ότι η κυβέρνηση έδωσε λεφτά σε site με αφορμή την πανδημία, με αδιαφανή τρόπο, χωρί αφή κριτήρια και πλαίσιο, σε ανήπαρα site. Και ακόμη και σήμερα δεν έχει δώσει το φω αυτή τη λίστα. Σκάνδαλο αδιαφάνεια από την κυβέρνηση των αρίστων. Τι μα δείχνει το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δημοσιογράφοι παίρνουν αυτά τα λεφτά για να γλύψουν το μυτσοτάκι και την κυβέρνηση. Οι δημοσιογράφοι και όχι οι διοκτήτε των μέσων ενημέρωση. Οι από κάτω, όχι οι από πάνω, όπω θα έπρεπε να κάνει ένα αριστερό κόμμα. Όπου οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο βέβαια 20 προβλεβλημένοι αστέρε που όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε, αλλά χιλιάδε εργαζόμενοι των 600 ευρώ ή και των καθόλου ευρώ ή και των καθυστερημένων μισθών σε ευρώ, αυτού μα έδειξε το σποτάκι ότι τα πιάνουν, όχι τα αφεντικά του. Κατάφερε δηλαδή το ΣΠΑΤ να εκτρέψει το ενδιαφέρον τη κοινής γνώμης από το ουσιώδες, το πολύ ουσιώδες, ένα σκάνδαλο, σε ένα άλλο αρκετά εργαλιστικό και ενδιαφέρον θέμα, αλλά όχι πρωτεύουν. ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ, έχουν αυτό. Να φτιάξει ένα σπότ με στόχο να στριμώξεις τον πολιτικό αντίπαλο και αντί αυτού να στριμωχτείς πάλι εσύ και να απολογεί εσύ για αυτό που έφτιαξε. Και αντί να ξεβρακώσεις τον πολιτικό σου αντίπαλο, να του δίνει τα επιχειρήματα στο πιάτο για ισοπαίδωση δημοσιογράφων των 600 ευρώ, για Εβραίου, για γυναίκε BBB δημοσιογράφου και άλλα τέτοια. Και να βγαίνουν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και να διαχωρίζουν τη θέση του όπω ο Γεροβασίλη, ο Μπάρκα, ο Μπαλάφα και πάρα πολλοί άλλοι. Ερώτηση που θα θέσετε και είναι και πολύ λογική. Ήταν σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να στριμώξει κάποιον για κάτι. Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να στριμώξει κάποιον για κάτι, ακόμη και σήμερα. Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί με παρόμοιο τρόπο λειτουργούσε και αυτό. Όχι βέβαια με τον ανόητο τρόπο που λειτουργήσε ο Πέτσα, το ανόητο σε εισαγωγικά, και αυτή η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, αλλά με παρόμοιο τρόπο. Πρόσφατη είναι η κυβερνητική του θητεία, του ΣΥΡΙΖΑ, με τον καμένο, και θυμόμαστε τα μαγειρέματά του στο θέμα ιδίω των μέσων ενημέρωση. Δεύτερη ερώτηση που θα κάνετε. Και δεν έχει το δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει για διαφάνεια την κυβέρνηση επειδή έκανε παρόμοια πράγματα στο παρελθόν. Το έχει και το παραέχει. Πόσο μάλλον όταν αυτή η κυβέρνηση δίνει χοντρό δικαίωμα να ελεγχθεί. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανα με τον γνωστό κουλό τρόπο που ξέρουν οι κουλόι επιτελεί του, οι οποίοι δημιουργούν συνεχώ και μόνο επικέ κουλαμάρε στο πλαίσιο πάντα του εσωτερικού εμφυλίου που παρακολουθούμε όλοι χωρί καμία αγωνία. Το σποτάκι αυτό ενθουσίασε το στενό πυρήνα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα γνωστά ΣΥΡΙΖΟ ΤΡΟΛ και, και κάποιου ανεγκέφαλου ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Αρκετοί. Αυτού και κανέναν άλλον. Αυτό ικανοποίησε και πάλι σαν πολιτικό αυνανισμό χωρί τέλο. Το ζήτημα για ένα ακόμα εξουσία, αν είναι τέτοιο, δεν είναι να ικανοποιεί του δικού του, αλλά του υπόλοιπου. Τρίτη ερώτηση που θα θέσετε. Προ εμένα. Ζητά να γίνει σοβαρό αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει στοχευμένη αντιπολίτευση ουσία. Όχι, είναι πάλι η απάντηση. Ποτέ δεν ήταν τέτοιο. Ο πολιτικό του λόγο και κυρίω οι πρωτοβουλίε του ενθουσίαζαν το στενό κύκλο των Μουτζαχετίν τη Κουμουνδούρου και κανέναν άλλον. Γι' αυτό έχασαν και τι εκλογέ. Γι' αυτό κατάφεραν να δώσουν στο Μιτσοτάκι δέκα μονάδε διαφορά. Το ξαναλέω. Στο Μιτσοτάκι κατάφεραν να δώσουν δέκα μονάδε διαφορά. Αυτά πάντα για σοβαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε και ούτε θα έχουμε ποτέ. ΣΥΡΙΖΑ και σοβαρότητα μέχρι στιγμή είναι έννοιε ασύμβατε. Το να ζητά από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι σοβαρό αριστερό κόμμα. Είναι σαν να ζητά από τη δεξιά στην Ελλάδα να λειτουργήσει χωρί αρπαχθές, μίζε και ρεμούλε. Δηλαδή, σαν να ζητά από το μαυρογιαλούρο να μην είναι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό, το ξέρουμε όλοι. Θα πείτε, προσπαθεί να καλύψει το συνάφη σου, του εργοδότες σου, δεν πρέπει να γίνεται λόγο στο δημόσιο βίο γιατί διαπλοκεί διαπλοκή, τα πακέτα πάνω ή κάτω από το τραπέζι, τι χαριστικέ δαπάνε, τι σχέσει κράτου, κυβέρνηση και μουμούε. Βεβαίω να γίνεται. Πρέπει να γίνεται, επιβάλλεται να γίνεται. Αλλά με ποιου όρου. Προφανώ και είναι σοβαρό θέμα. Πού και πώ δίνονται τα κρατικά χρήματα, να το συζητήσουμε, αλλά ξαναλέω με ποιου όρου. Καλό εξορκισμό του ΣΥΡΙΖΑ στη διαπλοκή κυβέρνηση με καναλάρχε, αλλά αστική δημοκρατία χωρί αυτή τη διαπλοκή δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρί υπόγειε διασυνδέσεις, χρήματα από κάτω ή πάνω από το τραπέζι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρί νόμου που παραβιάζονται δεν υπάρχει. Χωρί νόμου που ισχύουν για του πολλού και όχι για του λίγου πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρί εκβιασμού, δοσοληψίε. Δεν υπάρχει. Η ενημέρωση είναι πρόφαση στην αστική δημοκρατία. Κανεί δεν θέλει ενημερωμένου πολίτε. Υπάκουου και φοβισμένου πολίτε θέλει. Επιχειρηματικότητα στα ΜΜΕ στην αστική δημοκρατία χωρί μοίρασμα του κρατικού χρήματο πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρί λιβάνισμα πρωθυπουργού ή υπουργών. Του κάθε πρωθυπουργού και των εκάστοτε υπουργών. Και στη συνέχεια ανταμοιβή του πρωθυπουργού και των υπουργών προ το κανάλι που λιβάνισε. Δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς πολιτικούς γιουσουφάκια που ξερογλύφουν επιχειρηματίες, πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς το κεφάλαιο να είναι πάνω από το Βουλευτάκο ή τον υπουργισκό ή και τον Πρωθυπουργήσκο, πάλι δεν υπάρχει. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να βάλει κανόνες σε αυτό το σάπιο τοπίο, σας λέει απλά μαλακίες. Ερώτηση. Δεν έβαλε κανόνε στο ΣΥΡΙΖΑ με τα κανάλια που 20 χρόνια τώρα λειτουργούν και λειτουργούσαν χωρί άδεια. Έβαλε. Στα διαδικαστικά. Στα ουσιαστικά δεν έβαλε. Και γιατί δεν ήθελε, αλλά κυρίω γιατί δεν μπορούσε. Γιατί περιοριστικοί κανόνε στι ιδιωτικέ επιχειρήσει μέσων ενημέρωση σημαίνει κανόνε του καπιταλισμό. Και κανόνε στον καπιταλισμό δεν μπορεί να βάλει καμία κυβέρνηση. Και αν βάλει προσωρινή και για να τυφλωθούν οι Ιθαγενεί που φωνάζουν και θέλουν συνεχώ τα γνωστά καθρεφτάκια του. Θέλω να πω. Ότι αν είσαι πραγματικό αριστερό, δηλαδή άτομο ή που αναλύει τι καταστάσει για να τι αλλάξει, θα ξέρει ότι δεν είναι μέσα μαζική ενημέρωση, δεν είναι απλές επιχειρήσει ενημέρωση, αλλά ιδιωτικοί μηχανισμοί επιβολή των κυρίαρχων απόψεων και επίτευξη πολλών και επικείλων στόχων. Είναι μηχανισμοί επηρεασμού, διαμόρφωση και ελέγχου συνειδήσεων. Αν το ξέρει αυτό, δεν φωνάζει αγιερωτοκόρι όταν αυτοί οι μηχανισμοί κάνουν αυτό ακριβώ που είναι φτιαγμένοι. Δεν κατηγορεί το νερό επειδή είναι υγρό, δεν έχει νόημα εκτό αν θέλει να, να σκοτήσει και να παραπλανήσεις για άλλη μια φορά. ή να το παίξει αντισυστημικό που τολμάει στα λόγια για άλλη μια φορά. Και σα ακούω τώρα την ερώτηση που έχετε και εσεί τι κάνετε μέσα σε αυτά τα μέσα, εδώ, η Ελληνοφρένια. Ποια είναι η θέση σα, πιο είναι ο σα. Εκμεταλλευόμαστε τη χαραμάδα, κάπω έτσι το είχε πει ο Βασίλη Ραφαηλίδης, απαντώντας το γιατί αυτό βέρος βέρο αριστερό παλιά σκοπή εργαζόταν στα αστικά μου -μουέ». Εκμεταλλευόμαστε τη χαραμάδα όσο μπορούμε και όπω μπορούμε. Και κυρίω δεν μυρικάζουμε τι κυρίαρχε απόψει, ούτε μεταδίδουμε παπάντζε περί και ενημερωμένου πολίτη, ούτε στοιχιζόμαστε πίσω από καμιά ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στα Μουμούε, στη διαφάνεια, στη δημοκρατία. Απολύτω τίποτα δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει. Ο μόνο τρόπο να αλλάξει κάτι στα Μουμούε και στη δημοκρατία είναι να γίνουν παρανάλωμα αυτά τα Μουμούε και αυτή η δημοκρατία. Σε ένα γενικευμένο βέβαια παρανάλωμα των αδικημένων για τα αυτονόητα. Σε ένα μπουρλότο δικαιοσύνη, ελευθερία και διαφορετικών όρων ζωή και αξιοπρέπεια. Γλυκά το λέω όλο αυτό. Όπω είχε πει και ένα άλλο υπέρμαχο αυτή τη δημοκρατία και αυτών των ΜΜΕ. Εν ολίγης, η συζήτηση για τα ΜΜΕ και τον επιβαρυντικό ρόλο του πάνω στην κοινωνία, με ή χωρί ποτ, δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνει συζήτηση για τον καπιταλισμό και τον καταστροφικό ρόλο του πάνω στην κοινωνία, με ή χωρί ποτ. Συγνώμη για την ξύλινη λέξη Καπιταλισμό. Ξέρω ότι πολλού του Ο ήχο τη λέξη. Και όχι η εφαρμογή και τα τραγικά αποτελέσματα τη λέξη πάνω στι ζωέ των ανθρώπων. Αυτά τα ολίγα για όλα αυτά τα κωμικά που ζούμε και σε αυτό το θέμα έχει να κάνει το κωμικό, όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το ότι το κάθε μέρα λέμε να δοθεί η λίστα. Είναι σκάνδαλο. Δεν ξέρουμε κατεύθυνση ποιου. Αν φταίει μόνο μονοπέτσα, αν έχει πάρει εντολέ. Ποια site δεν υπάρχουν. Το έχουμε αναδείξει με διάφορου τρόπου, με σποτάκια, με φάρσα που κάναμε και την Πέμπτη. Αλλά είναι κομικό λόγο το ότι οι πρωταγωνιστές είναι ε, κομικοί. Είναι μια χαλαρή φράση, Αλλιώ θα μπορέπει να καταφύγουμε σε άλλο τύπου χαρακτηρισμούς. Η καλύτερη, αλλάζουμε θέμα, η καλύτερη απάντηση που έχει δοθεί σε συνέντευξη από άνθρωπο που δέχεται τη συνέντευξη, είναι αυτή της Κατερίνας Στανήση. Κατερίνα, έχει ακούσει πολλά κατά καιρούς. Σε νοχλία, πούμε, όταν άκουγε τη φήμη ότι η στανή επίχει έχει πρόβλημα με τη φωνή της. Μπος το πάνω Ο Κυριάκος μας, ο Σωτήρας μας, ο Προφιπουδός μας! να μη στα χρωστάω! Ο Κυριάκος μας, ο Προφιπουδός μας! Αχ, Θεέ μου, κράτω το στόμα μου, δεν είναι η Ξοηρούφιανα! Και το γνωστό α, που τόσο αγαπήσαμε. 2 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τις απόψεις για τα σποτάκια, για τα παρακράτη, τα παρακρατικά και ό,τι άλλο θέλετε. Τα βλέπω μια χαρά. RadioPapákeyParaPolitica.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και το ελέγχουμε εμεί εδώ. Το φιλτράρουμε και λογοκρίνουμε. Ο Παναγιώτης Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Official, από κάτω τσατάρετε και κάνετε οτιδήποτε άλλο με αυτή την κατάληξη. Το πρώτο μέρο του λαού μα πάει και στι πρώτε διαφημίσει. Έλα, μωρί, Λουλού, το Δεν θα μου μιλά εμένα έτσι, θα... Εμένα θα με σέβεσαι. Α σου μιλά όπω θέλω που είναι και προσοχή. Αχ, μου αρέσει τελικά. Είδε το ξέρω, το ξέρω. <laughs> να σου πω ρε. Γιατί έχετε γαμπιδίδι, θέλει έναν άνθρωπο με όραμα. Ποιο είναι ε, αυτό, άνθρωπο με όραμα. Όραμα, Ποιος... Μπαγκογιάννη. Ε? Α, ναι, ναι. Ε, Έπρεπε να το καταλάβω με το που είπε όραμα. Γιατί <laughs> η φράση εκεί <laughs> πέρα είναι άστρα και όραμα. Ποτέ, Του κάτσε ναι. στο ζώδιο, α πούμε. Του <laughs> είπαν ότι είναι ένα άνθρωπο. Εμεί πάμε να τα κάνουμε όλα που. Δεν γάται. Ευχαίρεια είναι. Έτσι κι αλλιώ κατάει να όλα πάμε. Έρεβα, αυτή... Έλα ρε, για πες, είναι και θύμα κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη. Επίτιε σου γνωρίζαμε, πολλά χρόνια. Ρε Ρεφίλε, τι παρασυνθεί αυτή η οικογένεια ρεπέ τι μπορεί να πούμε, και εκεί έχει ακόμα φάνει πω τηλεχτέ έτσι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πώ βλέπει. Που... Και πώ δεν γίνεται, Πώ είναι σαν τον Michael Jordan, βλέπω και τη σειρά τώρα, ότι θέλαν όλοι να γίνουν σαν τον Τζόταν, έτσι και τώρα. Θέλουν όλοι να γίνουν μισοτάκι. Ε, γι' αυτό έχουν φάνη. Αντί... Το βλέπει, το ζυλέπει. Δε πώ το καταφέρουν και ρατάει τόσα χρόνια. Γάσει, πάλι μετά από σα. Άλλα έθελα να πω, άλλα με βάλε να πω, άλλα θα πει εσύ. Δεν χρέα νιώσα κι εσύ και ο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 την βοήθεια ανθρώπου που του θυμούνται μόνο στι κρίσει. μου δρασή ομάδα ο φαντό, ο βαγενό. Δεν έχοντρό, δεν μ' αρέσει αυτό είναι είναι fat-shaming αυτό που λέει. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν είναι έχοντρο. Είναι ένα άνθρωπο που θα μπορούσε να πει ότι διακρίνεται από μακριά. το πω να το πω. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι πολιτικό όρο. Δεν θα σου πει κανεί τίποτα. Έχει κάτι γενικά στο ομάδα. Δηλαδή αυτό δεν ομειζε, αν δεν υπάρχει αυτό η Ελλάδα. Αυτό που είπε ότι άφησε κάτι οδηγίες Που <συμίλια> τις άφησε <συμίλια> γιατί δεν <συμίλια> τις βρίσκουν Μήπως είναι σε καναστικάκι <συμίλια> Μπορεί <συμίλια> Μήπως είναι σε αυτό το χαμένο στικάκι που είχε χάσει ο ίδιο <συμίλια> με τις λίστες <συμίλια> Δεν αποκλείεται Σε τέτοιε κρίσει το χρειάζομαι Μη νομίζεις σε τέτοιε κρίσει Όποτε πρέπει να <συμίλια> έχει <συμίλια> βρωμοδουλειά εγώ τον αδερφό του. Το, συγγνώμη, τον ανυψιό του Μωησί θέλω να τον κοροϊδεύετε. Γιατί? Γιατί φίλε να σου πω κάτι, έχει αναλάβει το κόστο. Έχει αναλάβει το κόστο. Α, ναι. Έχει αναλάβει το κόστο και έχει να λάβει τέτοιο κόστο που πήρε ένα παγκάκι ζαρδινιέρα πέντε-εφτακόσια. Αυτό είναι κόστο. Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, ναι. είναι. Μια γυαϊκή οικογένεια μπορεί να λάβει. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, αυτή η ζαρδινιέρα λε να είναι τόσο ακριβή επειδή θα δέρνει και όλα σε αυτή τη Θεσσαλονική. Μπορεί να πλακώνει. Γιατί οι παλιέ είδε. <laughs> Μάλλον δέρνει χωρί να αφήνει αποτυπώματα, ίσω αυτό. Αυτά τα παγκάκια μπορεί να κάνει κάτι άλλο, Μπορεί να ξαπλώσει άμα θες, Θέλω να πω ρε, παιδί μου, μήπω το βλέπουμε κι εμεί καχύποπτα. Μήπω προσφέρει μια λούξ ζωή στου άστεγους Μπορεί να προσφέρει του άστεγους, απ' την άλλη μή... θέλει γιατί να. Γιατί δεν βλέπουμε ίδια... τα καλά, γιατί είμαστε μίζεροι η απάντηση. Εγώ ξέρει το παγκάκι, θυμάμαι το παγκάκι του Μαραβέγια που όταν ο κόσμο ήταν και διαδήλω για τα μνημόνια, αυτό ήθελε να φασώσει το παγκάκι. Μήπω τώρα θέλει να φασώσει χα... το παγκάκι και το κάναμε καλό. Α, Α ναι, Το έχει πει ο σε αυτό. Τ' αγαπώ, φιλιά και του δυο. Γεια σα. Γεια σας. Χρόνια ακούω την εκπομπή. Πόσα. Πόη είναι σαν ένα αρκετά πάρα πολλά. Αχα. Εδώ να πω όταν ξεκινήσατε. Πότε ξεκινήσαμε, θα σε πεστάρω, έτσι, δε άλλα. Ε, δεν το θυμάμαι. Α. Έτσι. Στου λέω την αλήθεια. κάνω αρκετέ από τι εκπομπέ σου. Α. Και... Έτσι ακούω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ έτσι να το κάνω. Προενεργαζόμενο ελευθερωτυπία. Αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει από, έψιλο, από το εύσιλον. Είχα περάσει, μικρό. Ε, δεν ξέρω αν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα των ε, χρημάτων που μα οφείλουν, Κάτι διάβασα, λέει ότι κάνανε μια ένσταση οι τράπεζε για να προηγηθούν οι τράπεζε. Αυτό ακριβώ. Ωραία, δεν κατάλαβα. Ποιο θε να προηγηθεί, εσεί δουλεύετε yeah. αλλού τώρα. Οι τράπεζε πρέπει τώρα κάπως να στηριχθούν. Δει, δει. Μια μαϊκροημέρευση να έχουν. Δεν πλήρωνε ο κόσμο τόσο καιρό. Μοιραστήκανε φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα, τι έχουμε. Έχουμε μια κοινωνία yeah, που γιατί... στηρίζεται στον άνθρωπο ή στην τράπεζα. Στην τράπεζα, τι θε. Ε, δεν ξέρω μήπω τη πάρει τα λεφτά ο τέτοιο, ο άδωμης. Μπορεί. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν το καταλάβετε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα γίνετε ευτυχισμένο και κανένα ασχόλιο, έτσι. Το κάναμε ήδη. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Την έχει ήδη κινητοποιημένη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 Η λίστα με τα sites που πήραν χρήματα για την καμπάνια «μένουμε σπίτι» είναι σε στικάκι στο σπίτι του κυβερνητικού εκπροσώπου και κάπου έχει παραπέσει. «Έφαγα τον κόσμο να το βρω», δήλωσε ο κύριος Πέτσας προσθέτοντας. Έψαξα παντού. Στο κομοδίνο, στον καναπέ, στο ψυγείο, στα ντουλάπια δεν το βρήκα πουθενά το γαμίδι. Μόλις όμως το βρω, θα γίνει χαμός. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο κύριος Πέτσας, επειδή ενδιαφέρεται να λάμψει αλήθεια και για να λήξει οριστικά το θέμα, σκοπεύει σήμερα να φτιάξει φανουρόπιτα. Συγχαρητήρια επιστολή προς τον ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών, καθώς με το σποτάκι που έφτιαξε κατηγορεί ως λαμό για τους δημοσιογράφους και όχι τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Για άλλη μια φορά πράξατε ορθά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι πάντα πρέπει να αποπροσανατολίζεται η κοινωνία με την ανάδειξη του λάθο στόχου. «Υψιστο στόχος είναι η προστασία της διαπλοκής», αναφέρει η συγχαρητήρια προς το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Συγκίνηση στο Πανελλήνιο προκάλεσε η δήλωση του Δημήτρη Παπαδημούλη ότι τα λεφτά που εισέπρατε από τις ΜΚΟ, νοικιάζοντας τα σπίτια του σε πρόσφυγες, τα πρόσφερε πάλι σε μικιό. Η, η αποστομωτική απάντηση στη λάσπη που πέφτει στον ανεμιστήρα. Μου δίνω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Μπράβο μου και πάλι μπράβο», δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Βοδέο νόμο ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ακόμη και την κατάργησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα έρθει στη Βουλή το σχετικό σχέδιο προκειμένου να απαλλαγούμε από μίζερου βρωμιαρέους που μια ζωή διεκδικούν, γιατί δεν τους φτάνουν τα ψύχουλα που παίρνουν. Λες και αξίζουν κάτι περισσότερο. Κερό! <Καιρός> Μην υπάρξει καλοκαιρινή εβδομάδα χωρίς βροχές και Τι λίγα από αυτά τα τελευταία που λέει ο κ. τα έχουμε εδώ στον Πειραιά. Φαντάζομαι και παραπάνω ερώτηση εδώ, Ακροατή. Λέει, δεν ε, μα είπε τίποτα για δημοσιογράφου που τα πιάνουν. Που τα πιάνουν. Θα σα πω την αλήθεια. Ε, όσα χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο, τον πολύ ωραίο, στα ευαγγεί ιδρύματα, δεν έχω δει κάποιον να τα πιάνει. Περίμενε να ακούσω όλη την απάντηση όμω. Δεν έχω δει κάποιον να τα πιάνει. Έχω δει όμω πολλού να αλλάζουν ξαφνικά ύφο και απόψει και υπέθετα ότι τα έχουν πιάσει γιατί. Από το άσπρο-μαύρο, ξαφνικά όμως, μέσα σε μια ώρα κάτι έχει συμβεί. Πολλοί από αυτούς άλλαζαν στη διάρκεια του βίου τους, του επαγγελματικού, απόψεις σαν τα σόβρακα, συνεχώς, με μεγάλη ταχύτητα και υπέθεταν ότι πέφτανα από παντού. Ε, τα έπιαναν από διαφορετικές μεριές, δεν μπορούσαν να αποδείξω ποτέ τίποτα. Έχω συνεπάρξει με πολλά τέτοια έρπετα, να το ξέρετε. Και να σέβεστε, όπως λέμε σε τέτοιε περιπτώσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλούς από αυτού του συναδέλφου, πολλοί συνάδελφοι, όχι από αυτού, άλλη κατηγορία συναδέλφων, άλλαζαν απόψει ή τι συντέργεζαν με την άποψη του αφεντικού του, χωρί να τα πιάνουν. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Είναι από την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν να είναι αρεστοί και σίγουροι στη δουλειά. Βασιλικότερο του βασιλέως όπω λέμε, και τελικώ, αποδεικνύεται αυτό, καημένοι γυμνοσάλιαγγε. Υπήρχαν πάρα πολύ και από αυτή την κατηγορία, και αυτό γλυκά το λέω. Οπότε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, θέλω να πω εύκολο να λέμε τα πιάνει κάποιος αλλά θέλει και μια απόδειξη σε αυτά τα θέματα ή υποθέσεις που δεν μπορούμε όμως να τις ανακυκλώνουμε με βάση αυτά που λένε σήμερα, αυτά που λένε αύριο, αυτά που λέγανε μεθαύριο ή χτες ή προχτες. Λάος τώρα, μέρος β. Ναι.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 2-3 χιλιάρικα νομίζω τι λέτε καλοί, 2-3 χιλιάδε. Φορολογητέα, ναι. Καλά το. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με, με στοιχίζετε. Μητσοτάκι έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκι. Α, Άμα τι είστε πάρει... κομμουνίστρια. Άμα μου πάρει το οικόπεδο, θα του βγάλω τα μάτια του Μητσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σα στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα. Κυρίε του, τι πιστεύω εγώ. Πάντω Μητσοτάκι δεν είμαι. Α, Α πιστεύω... κατάλαβα. Κατα... Α, για να έχει οικόπεδο, σα πάτα πιο πολύ για πασόκτο κόβο. Όχι. Oh? Δεν είμαι Πασόκ. Να, είναι ναι, να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε Πασόκ. Ούτε μισοτάκι. είμαι γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μιτσοτάκη. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σα κάνουνε. Πο, πο, πο. Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, Πάνω να κατασκηνώσω έξω από το Μαξίμου. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Χρεώνεται και το πεζοδρόμιο όμω, ε. Αν θέλετε,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 Προσέξτε, είναι ένα έργο που ξεκίνησε επί αμάρα, Σαμαρά, το προχώρησε η κυβέρνηση Τσίπρα και ολοκληρώνεται τώρα επί κυβερνήσεω Μιτσοτάκη Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, που συνεχίζει το έργο βέβαια, ε, Μιτσοτάκη. Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι νομίζω η καλύτερη κυβέρνηση, έτσι πρέπει να την λέμε. Πολύ ωραία το είπε εδώ. Δεν ξέρω, ήταν λάθο. Του βγήκε συνειδητή επιλογή. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Την εικόνα, κάντε. Θα νιώσετε πιο σίγουροι, πιο ευτυχισμένοι σε αυτόν τον όμορφο κατά τα άλλα τόπο. Και επειδή μιλάμε για δημοσιογράφου, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχολείο. Αυτό το σχολείο είναι η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Εδώ είμαστε και επειδή με ρωτάγατε πολύ. Η πλάκα είναι ότι την εκπομπή τη γράφουν αρκετέ άλλε εκπομπέ γιατί και. Ιδέες παίρνουνε και ημερομηνίες συντάξεων παίρνουνε και λοιπά και λοιπά. Και μάθα προχθές ότι στο διάλειμμα μιας εκπομπής παίζαν τις κάρτες για να τις τσεκάρουνε. Τον αντιγράφουνε δηλαδή. Να μείνουμε σε αυτό λογικό όταν είναι σχολείο και όχι κρυφό. Κάποιος είναι λογικό να παίρνουν όλοι να παραδειγματίζονται, να μαθαίνουνε από τον δάσκαλο αντιγράφουν την εκπομπή του αντιγράφουν τις κάρτες ε, πολλές κάρτες έχει κάνει κάτι λάθη τρελά στις προσθέσεις δεν έχει καμία σημασία έτσι θα μεταδίδουν και οι άλλοι προχωράει κανονικά η ζωή βγήκε και ο Γιώργος Παπανδρέου ο αγαπημένος μας ΓΑΠ βγήκε έδωσε συνέντευξη το Σάββατο στην ε, κρατική τηλεόραση στην ΕΡΤ εκεί λοιπόν ο Γιώργος βγήκε με τις πρωτοποριακέ προχώ ιδέες που έχει για την κοινωνία και για την οικονομία. Πιστεύω ότι θα πρέπει είχαμε τον ιδιωτικό τομέα και τον κρατικό. Να δούμε έναν τρίτο τομέα, τον κοινωνικό, το κοινωνικό τομέα, τον κοινοφιλή τομέα. Το ξεκινήσαμε το 2010. Που θα έχει και από τον ιδιωτικό τομέα, και το... ο συνεργατισμό, τα ο δίκτυα συνεργασιών, ε, επιχειρήσει με κοινωνικό χαρακτήρα, ε, επιχειρήσει που θα, θα, θα είναι αυτοδιαχειριζόμενε από του εργαζόμενου. Να δούμε, παραδείγματο χάρη, οι μεγάλε εταιρείε αυτέ Google και Facebook ελέγχονται από τρεις ανθρώπους. Κανονικά, επειδή είμαστε εμείς το πρόγραμμα από εμά βγάζουν λεφτά, από τα data, από τα, τα στοιχεία τα δικά μας, μας, γιατί να μην είναι Οι εμείς, εμείς να είμαστε πλήκτρο. μέτοχοι σε αυτές τις εταιρείες. Πάμε να πάρουμε το Facebook. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το Ζούκεμπερκ. Όχι, εγώ το θέλω. Αυτό λέει εδώ ο Γιώργος. Και το Google και το Facebook, αφού εμείς τα κάνουμε όλα αυτά ουσιαστικά γιατί να τα έχει ένα. Πολύ σωστή άποψη, άκρο επαναστατική, ρεαλιστική δεν το συζητώ. Όπω όλες οι απόψεις του Γιώργου Παπανδρέου από τότε που το 43% του ελληνικού λαού ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου την τύχη τη ζωή του. Και την έκανε βέβαια την τύχη τη ζωή του, βέβαια μετά την ανέθεσε και σε άλλου. Και συνεχίζει να την αναθέτει με περίπου τα ίδια κριτήρια ακριβώ όπω αυτά του Γιώργου Παπανδρέου. Όμω χαλάει γιατί άφησε έργο πίσω ο Γιώργο Παπανδρέου. Θα ακούσουμε τώρα ποιο είναι αυτό. Οι άλλες παρατάξεις ε, παίξαν πάνω σε σ'αυτό αντιμνημόνια, αλλά δεν είχανε, όταν βέβαια μπήκαν στην εξουσία καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. οπότε δεν κύριε Πρόεδρε το μεγάλο κόστος προ... ήταν πολίτες. Το ήταν μεγάλο πολίτες κόστος και χάσαμε τότε πολλές ευκαιρίες παρότι πιστεύω ότι εμείς κάναμε πολύ δουλειά, κάναμε μεγάλες αλλαγέ, εκατό φορές υπουργικά συμβούλια κάναμε. Mm -hmm. Κάναμε πολλή δουλειά και μετράει τα υπουργικά συμβούλια που έκανε ω πρωθυπουργό μαζί με του υπουργού. Αυτό είναι το κριτήριο. Πόσα υπουργικά συμβούλια κάνει κάποιο. Άρα, κάνει πολλή δουλειά και αφήνει πίσω του πάρα πολύ έργο γιατί όλοι ξέρουμε ότι όσα συζητιώνται στα υπουργικά συμβούλια και μετά γίνονται έργο, είναι κάτι πολύ τιμό για τον τόπο και για τον λαό του και για την Ελλάδα. Εγώ είχα πολλού σκεπτικισμού παρότι ήμουν αναγκασμένο mm. λόγω των συνθηκών να ζητήσω θυσίε. Όλων μα. Και μάλιστα να πάω και κόντρα και σε πολλά από τα δικά μου πολλέ από τι δικέ μου τις αξίες. Ε, πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά ήξερα ότι αν δεν το έκανα θα χανόταν η Ελλάδα. Ενώ, ενώ τι έπαθε Ελλάδα τώρα που το έκανε. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε, έχω αξίε, οι οποίε αν εφαρμοστούν θα χαθεί η Ελλάδα. Και γιατί δεν εφαρμόζω τι αξίε μου, εφαρμόζω κάτι άλλο για να μην χαθεί η Ελλάδα. Τι ακριβώ λογική είναι, τη συναντάμε και στην άλλη αριστερά και στο σοσιαλισμό του Γιώργου, Παπα ε, ακούσαμε όλα τα δεν έχουμε άλλο Γιώργο τα ακούσαμε. έχουμε τον Άδωνη ο άδωνις όπως ξέρετε βγαίνει μιλάει δεν τον σταματάει κανείς η φωνή του είναι πάνω από όλους έχει αυτή την χρειά την πολύ ειδική χρειά που τόσο έχουμε αγαπήσει και μας γαλινεύει όταν τον παρακολουθούμε και τον ακούμε υπάρχει όμω κάτι που μπορεί να τον αποσυντονίσει κύριε η ρήτρα προεξόφληση θα υπάρχει στι συμβάσει, κύριε Υπουργέ. Θα είναι κάτι το οποίο ε, θα βρίσκεται στα χέρια τη καθεμερία. Ένα σκύλο του. Οπότε βγαίνει από το σπίτι, είναι η δεύτερη φορά που το σκύλι κάνει θέματα, του δημιουργεί προβλήματα και του απασχολεί το μυαλό και δεν μπορεί καθόλου να ε, παρακολουθήσει την συνέντευξη. Είναι ο άδονη αυτό. Όποιο λοιπόν θέλει σε παράθυρο από αυτούς που πάνε μαζί του να τον αποσυντονίσει, ένα σκυλί. Κάτι άλλο, τετράποδο δεν ξέρω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και είναι αυτό που τον κάνει να, να χάνει αυτή την γοητεία και την έγκλη και τη συνεχή ροή και τον ηρμό, τον ιρμό της πολιτικής σκέψης. Μου λέει εδώ ο Κλειάνθης, αν υπάρχει σε γραπτό η εισήγησή μου στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν ήταν εισήγηση. Είδανε απόψει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι δεν υπάρχει σε γραπτό. Εδώ είμαστε του ραδιοφόνου. Αέρας, χάνεται και μετά τράβα, βρες, τράβα ψάξε. Να τα βρεις χαιρετίσματα μου λέει Και εγώ σου λέω χαιρετίσματα Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στο ακριβώς τη ώρας Μαγαζίνο δηλαδή Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο γεια σας Έλα, μου, Καλέ ακόμα εκεί είσαι Άρεστο θέση, άφησε με ρετόλι, άκουσε με. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Ξέρει ότι του αγαπάω και του δυο του αγαπάω. Σα ακολουθώ 18 χρόνια. Όπα. Επειδή είναι το τελευταίο τηλεφώνημα από το Ηράκλειο. Και είμαι και λίγο συγκινημένο, δεν Φίλε, δύο μέρε πακετάρο. Φορτώνα το αγροτικό. Θα αρθώ πάνω. Μεταγροτικό, θα αρθεί πάνω. Θα αρθώ μεταγροτικό να το φορτώσω. Γιατί έπιασα και ρώτησα ρετόλι με μεταφορική που μου λέγανε κάτι τιμέ 400 ευρώ, 500 ευρώ και χτέθημα κακίε να πούμε. Και Λοιπόν, ξέρει ποια ρετόλι τώρα πιάνε τη αυτή μου ρευκή. Π... Δηλαδή τώρα Τώρα μια φαντασίωση που έχω Θα το πρωί στο λιμάνι mm. Εξήμιση ώρα στον Πειραιά Και να έρθω ρε φίλε Να να τσολιάζα με περιμένει Και να μου κάνει, να μου κάνει χοντράδες ρε α, Θα, τρελαθώ, θα, θα τρελαθώ. το έλεγες ότι έχεις και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου Θα το έλεγες. Όχι ρε για σένα το λέω ρε, Γιατί είσαι σούπερ εσύ όλοι τόλι Με παρεξηγείς Λαμόγιο, γιατί δεν ενημερώνει στους ακροατέ σου, εσύ και ο άλλο, ότι κυκλοφορεί το μαρεβακόιν, πηγαίνει στη ΔΕΗ, χειροκροτά 3 λεπτά και σε 100 ευρώ. Α, <laughs> είναι <σπάει> token, <σπάει> έχει token, είναι σαν το bitcoin. Σαν το bitcoin, μαρεβακόιν, πηγαίνει χειροκροτά 3 λεπτά στη ΔΕΗ, στο σούπερ μάρκετ και αντισυγεί 100 ευρώ. Να σου πω κάτι. Τώρα που τάσχουν οι τουρίστε, ευκαιρία να ανοίξει η Μακρόνισο, νομίζω. Ε? Για τους και, και καλά, ρε μου, για του τουρίστε στην αρχή και μετά το χειμώνα για του γκούλτ. Καλά κιάλλα, έχει λέω. Η στράτη, άμα θε να ξέρω νύσια. Όχι, είναι και κοντά στην Αθήνα, ρε φίλε. Μην για, χαλάμε πολλά λεφτά. Να σου πω ε, άλλο. Κάποιοι θα ανέκδοτο. είναι και τα νησιά, πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα. Μπράβο, μπρά... να σου πω άλλο. Το, το ξέρει αυτό που λέει: Ποιο είναι το πιο δύσκολη εγχείρηση. Ποια είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση, Ποια είναι Να βγάλει την κούρτα π... από το μυαλό τη γυναίκα. Τώρα άλλαξε όμω. Θε πώ Να βγάλει τον κούρτα π... από το μυαλό του Νεοδημοκράτη. Έτσι έγινε, Γεια Σεξιστικό το πρώτο. Αποστολή μου πήρα να δώσω τα στο βολλότικο λαό που έχουν το Δήμο του έναν τόσο ωραίο Δήμαρχο. Το φασιστό. Ε, όχι. Μπαίω. Φασιστό, Είδα που έκανε την εσβολή Το κοινοτικό κατάστημα των σταγιατών Τι εσβολή, αυτή, αυτή την κομμωδία λε. Ναι, να αυτό το όλο με του μπράβου του πήγε εκεί. Με τι θα, θα πάει, παιδί καθάνει. μου, οι άνθρωποι τη Ντέιτα έτσι λειτουργούν Το ξέρω που λειτουργούν έτσι και γι' αυτό δίνουμε συγχαρητήρια και στο Βολιώτικο λαό που τον έχουν επικεφαλή στην πόλη του. πρώτο πολίτη του, του Βόλου. Να τον χαίρονται. Αυτό είναι λόγο για να πα στο Βόλου. Δηλαδή γιατί δεν τον βάζουν και στις διαφήμισης του τόπου, δεν το καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό ακριβώς μπορεί να το... Βάλτο να μπροστά. Ε, να λόγος, να πας. Ε, είναι πως πας θα... στο Jurassic Park, να βάζεις μια φωτογραφία του δινόσαυρου, Τι είναι ο Από αποκριστικός δεν είναι. Ευχάριστος ε, είναι όχι, αλλά πας να δεις. Συμφωνώ συμφωνώ μαζί σου, απόλυτα. Και θέλω να πω και ένα άλλο αποστόλι. Τι. Στο, στο Bristol, στην Αγγλία. Μα, Βρε, οι διαδηλωτέ τη προθέση του ρίχναν του Κόλστον ένα δουλέμπορο το άδελμα μέσα στον Τάμισι. Δουλέμπορο τώρα, ποιο δουλέμπορο. Ε, τον είχαν και αυθεβεριάτη δεμέξου στην Αγγλία. Ήταν ευεργέτη, αλλά αυτό έκανε τη δουλειά του μια χαρά. Ε, τα είδα, τα είδα. Και κάτι εκεί με τον Τζόρτσιλ, δεν συμφωνώ, λάθο. Λοιπόν, το πάμε πήγε να κάνει μια συμβολική. Ότι θα ρίχναν τον Τρούμαν ε, και λοιπά και ξεσυκώθηκαν λυτοί και δεμένοι. Επειδή λοιπόν, δεν τον έριξαν. Γιατί το και... πάμε, πήγε και έκανε μισή δουλειά. Και γιατί δεν είναι είχε... και το ποτάμι και Athina, να το ρίξουμε μέσα. Αν είχε ποτάτη. Translators... Δεν το ρίξουμε μέσα μπορείτε να το ρίξω στο πλακάκι Θα το δωρίξει και στο ποτάμι. Loire. Αν δεν έκανε μισή του το πάμε, θα τον αλλιώ τα πράγματα. Μόνο A ήξερε να πηγάει στον αέρα, να κλωτσάει τον αέρα του μπάτσου. Αυτό ο καράτεκν. Εκείνο είναι πολύ ωραία. Εκείνο του Ρουθιάνω. Λοιπόν, ε, και πάει το στιγμή ότι ξέρουμε από την πρώτη στιγμή ότι εξαγει οτάκτημα πρωτοκούργο και θα είναι κουνιστή. Το γνωρίζαμε. Γι' αυτό τον βγάλαμε Α πούμε και κάτι άλλο, τι τη έκανε, Δασκαλίτσα, ρε παιδιά, τι έκανε. Δεν ξέρω τι συνέβη, νομίζω έπεσε άλλο τον ερωτάτη. Δεν νομίζω, ρε φιλέ, ήσαν αντικατάστατο. εγώ είσαι. αυτό πίστευα μέχρι πρώτη αλλά με έχει κάνει αυτή να το ξανασκεφτούμε. Αγάπη Είμαστε... μου, εδώ σε... είμαι καψούρη μαζί σου. Όποτε μου πει, ναι, δώσα κατευθείαν, είμαι και εύκολο. καλά, δεν είσαι για δυσπρόσινο. Φιλιά, φιλέλα,